Καλό μεσημέρι και φίλοι, καλώ ήρθατε στον ArtFM 90.6 Και φυσικά στην εκπομπή ΑΕ που μόλις τώρα ξεκινά και θα σας κρατήσει συντροφιά έως τις 2 το μεσημέρι Δηλαδή ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα είναι εδώ Και θα σας ενημερώσουν για όλα όσα δεν έχετε ακούσει Αυτά δηλαδή που είτε περνάνε στα ψηλά γράμματα, είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προβάλλουν καθόλου. Mm -hmm. Αλλά πριν πάμε σε αυτά να πούμε ότι εκτός από 90,6 την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθείτε και μέσω της ιστοσελίδας της, δηλαδή εκπομπή, εκπομπή, αλφα ε, μια λέξη, τελεία, Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας email στο, στο, στο, στην εξής διεύθυνση εκπομπή αε παπάκι gmail.com Να ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας, για τις παρατηρήσεις σας, για τα καλά σας λόγια, για το γεγονός ότι υπάρχουν φίλοι από το εξωτερικό που μας ακούνε. Και επίσης ε, ε, για το γεγονός ότι η παρέα μεγαλώνει και προστίθονται και νέοι ακροατές. Λοιπόν, Δημήτρη... Ε, νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ρίξουμε τα χαρτιά ποια μέρα θα ακούσουμε τα μέτρα. Θα είναι Κυριακή απόγευμα, θα είναι Δευτέρα πρωί, θα είναι Τρίτη. Δηλαδή, ε, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ελληνικό λαό ε, και συζητήται σε όλα τα σπίτια αυτή τη στιγμή μισθωτών και συνταξιούχων είναι αν θα είναι η κατάλληλη μέρα για να ακούσουμε τα μέτρα. Ε, γιατί έχει και πολύ μεγάλη σημασία πώ θα είναι οι πλανήτε, τι εκπομπή θα παίζει την ώρα που θα βγει ο κύριο Σαμαρά να μα πει τα μέτρα, αν θα έχουν συναντηθεί πριν τρει ναι, Έτσι, χάσει, ναι. Δηλαδή, όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και βέβαια, ε, εμεί είδαμε ότι τα λεφτά υπάρχουν. <συσκάς> δηλαδή, αυτό μα είπαν από χθε και σήμερα τα δημοσιεύματα εφημερίδων. Υπάρχουν τα λεφτά, τα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε στην τσέπη του. Ναι, και κάθε χρόνο κρατούν 11, περίπου 11,2 δισεκατομμύρια από το φτωχό μα κράτο. Το οποίο πασχίζει. Να ικανοποιήσει τι κοινωνικέ ανάγκε του πολίτη και αυτή ε, η άτιμη, ακατανόηστη, όπω του έλεγε χθε ο κ. Πρεδεντέρη, αυτό. Αυτός, Α, γι' αυτό είσαι συγκλονιστή. Προσωποίηση... αυτό Βεβαίως, είσαι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, αυτοί, ναι, ναι αυτοί, η προσωποποίηση τη αγνότητα τη δημοσιογραφία του τόπου μα ε, ήταν έξω φρενών με του με τους ελεύθερου επαγγελματίε, διότι αυτοί λέει φοροδιαφεύγουν και μάλιστα 11,2% δισεκατομμύρια κατ' έτος, όσο περίπου δηλαδή, το πακέτο των μέτρων που μας ζητάει η... Κοίτα, το Ευαγέ Ίδρυμα που λέγεται Τρόικα ναι. ε, για να το στερήσουμε και γι' αυτό λέει η ΦΤΕΙ, όλο αυτό είναι. τα μνημόνια γίνανε για τους ελευθεροπαγγελματίε. δεν γίνανε, όλοι, όλοι πρέπει να βα... όπου βρούμε ελευθεροπαγγελματία Πρέπει να τον δολοφονήσουμε. Όμως, μα Φαντάζομαι ότι η Χρυσή θα Αυγή θα αλλάξει στόχους τώρα. Θα τώρα. Ράξει, ρώτα, τώρα. Ε, ναι, μια και έκανε την δουλειά που, ε, που του έβαλε ο, ο Δένδιας να κάνει για τους λετραμετανάστες, τώρα θα αλλάξει με τους επαγγελματίε. Λοιπόν, ναι. και βεβαίως όλος τυχαίο, ε, ναι. και θέλω να πιστεύω τυχαίως βεβαίως, ναι. γιατί όλα αυτά είναι όλα τυχαία, είναι στατανικές συμπτώσεις ναι. Είναι ακριβώς τα λεφτά που μας λείπουν ναι. Την κατάλληλη στιγμή που πρόκειται η κυβέρνηση να πει τα μέτρα Και βεβαίως ναι, δεν θα, θα, θα μπορούσαμε να περάσουμε Μια από μια τέτοια εκπομπή Σαν τη δική μα, Δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστη Η περίφημη μελέτη μα Πρέπει να το δούμε γιατί εδώ έχει γίνει έρευνα λέει Βεβαίως αυτό λέω δεν θα την αφήσουμε θα, έτσι Θα μας πεις τώρα εσύ πως έχουν βρεθεί αυτά τα στοιχεία Α, ε, ε, Εγώ θέλω να πω ότι δεν λέμε ότι δεν φοροδιαφεύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε προ Θεού, έτσι. Δεν ζούμε σε κάποια αγγελική φάση και όχι, όχι, δεν, δεν ξέρουμε τι γίνεται αγγελικό, γύρω μα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε: το, το ζήτημα τη φορολογία, το ζήτημα mm -hmm. το, το φοροδιαφεύγω, η φοροδιαφυγή δεν είναι ηθικό θέμα και μάλιστα ηθικολογία σε επίπεδο και τζίμα. Mm. Για να πάρω και την τρέμη. Ναι. Δεν μπορούν οι εκπρόσωποι ό,τι πιο, πα, πιο παρασιτικού και διεφθαρμένου υπάρχει στη χώρα μα να είναι τιμητέ. Εντάξει, μισό λεπτό. Έχει όρια η ιστορία. Λοιπόν, για κάποιους η φοροδιαφυγή είναι μέσω επιβίωση και για κάποιου άλλου είναι μέσω πλουτισμού. Mm -hmm. Εντάξει, για αυτού που είναι μέσω πλουτισμού δεν ασχολείται κανένα, διότι είναι φίλοι τη κυβέρνηση, στιλοβάτε τη, τη κάθε κυβέρνηση και των κομμάτων εξουσία. Αυτοί συνεχίζουν να κάνουν το βιολί του. Δεν τρέχει τίποτα με αυτού. Για παράδειγμα, δεν μα εξηγεί κανένα, για παράδειγμα, ναι. γιατί δεν πληρώνουν ΦΠΑ οι, οι εφοπλιστέ. Για το θέμα τη ανάπτυξη. Γιατί ναι. θα σκοθούν να φύγουν να πληρώσουν. Ναι, βεβαίω. Διότι θα υποφέρουν τα φύκια. Διότι αν πληρώσουν οι FIPA οι εφοπλιστέ, θα μείνουμε από φύκια ω Αιγαίο. Mm -hmm. Άφησε τα ψάρια τι θα πάθουν. Λοιπόν, δεν πληρώνουν ΦΠΑ, οι FIPA οι εφοπλιστέ. Για Δεν λέω για του πρωτοπόρου. Για του Αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. <laughs> <laughs> του πληρώνουν ό πάνω. Λοιπόν, δεν είναι κουφό αυτό πράγμα. Αν τα βάλουμε κάτω, ξέρετε πόσα λεφτά αυτά ε, είναι για να πληρώσουν και από αυτό από το ΦΠΑ, δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν αυτοί. Να, σωστά το το υπάρχει πολύ, ναι, σωστά. δεν το ΦΠΑ είναι πολύ εύκολο είναι και πολύ πολλά εύκολο, λεφτά. Όντως. Τι θα μας αφήσουν χωρίς πλοία. Ποτέ μισώσουν να, να, να εμφανίζονται εφοπλίες σε αυτό τον τόπο. Η κατάδια της ακτοπλοίας, η κατάδια των συγκοινωνιών με την νησιωτική Ελλάδα είναι το αποτέλεσμα του μονοπωλίου των εφοπλιστών. Καμία άλλη χώρα yeah. στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένα και των Η έτσι, που ναι. είναι, μιλάμε η μητρόπολη τη ελεύθερη αγορά δεν έχει αφήσει στο έλεος ιδιωτικών εταιριών την ακτοπλοεία τη. Ποτε πουθενά στον κόσμο τα σημεία. Ξέρεις, βεβαίως, δεν συμβάνει. Με ξέρει βεβαίω κάτι το κοσμικέ καταστάσει, δεν σου ζητάμε. Πόσο μάλλον σε που είναι ιδιαίτερο θέμα. Βεβαίω, αν πολύ σημαίνει ένα σύγκριμα τεράστιο. Και και δεν σου λέω και να μην υπάρχουν ιδιότητε. Α υπάρχουν ιδιώτε αποπιστέ. Αλλά ο κορμό, αυτό που δηλαδή που σηκώνει, πρέπει να είναι το κράτο. Οφείλει να είναι το κράτο, όπω όλε όλε την κοινωνία. Γιατί συγκοινωνία για είναι στρατηγική σημασία υποδομή για την κοινωνία. Και ξέρει, ιδιαίτερο το θέμα, ειδικά μετά την πώληση τη Ολυμπιακή. Βεβαίω. Καλά, και μου το θυμίσει τον Θηδάκη, τον είδα και χθε και μου Να μούρξε. σου πω όμω, έχει σημασία. Εδώ βγήκε μια έρευνα, παιδί μου. Ναι. Και έχει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα στον τύπο. Λοιπόν, α δούμε θα... όμω πώ. Και πρώτα. θέλω να μου τα πει λίγο ναι. αυτά τα για να... στοιχεία. Ναι, κατασχύνη... Γιατί εσύ, α πούμε, τα αντικρούει αυτά. Βεβαίω είμαι από αυτού που τα αντικρούν. Και αυτό είναι το δράμα τη ιστορία. Διότι κοιτάξτε Μα παρουσιάζουν μια μελέτη ε. την οποία ε, την εμφάνισαν ω εξή: Για να καταλάβουμε, ακούστε πώ την εμφάνισαν δύο. Αμερικανικά πανεπιστήμια κατέληξαν μετά από επίπονη έρευνα στο συμπέρασμα ε. που λίγο πολύ αποτελεί κοινό μυστικό στη χώρα ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίε είναι αυτοί που φορδιαφεύγουν περισσότερο. Αυτή είναι η είδηση, όπω μεταδίδεται. Ε, ναι, καλά, αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε έρευνα. Ναι. Ε, όχι, μισό λεπτό. Πρώτον, ούτε είναι αυτοί που φορδιαφεύγουν περισσότερο, Απίση, είναι άλλοι. Έτσι. Και το τι κοινό ή μυστικό υπάρχει στη χώρα, α πούμε, για παράδειγμα, την ίδια ώρα που πάνε να υπογράψουν νέε συμβάσει με του μεγαλοργολάβους που έχουν φάει τα λεφτά του κοσμάκι και τρώνε τα λεφτά από, τις, από τα διόδια, για, για του ίδιου δρόμου που έχουν ήδη συμβάσει, που έχουν συμβάσει αυτέ, ακόμη και αυτέ οι επικοινωνικέ συμβάσει που έχουν υπογράψει παλιά, να. έχουν πέσει έξω και χρωστάνε η μεγάλο Τώρα πάει ο Χαζιάκε και οι άλλοι να απογράψουν νέα σύμβαση για να του χαρίσουν τα περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια που αυτοί οφείλουν να γυρίσουν στο δημόσιο σύμφωνα με τι παλιέ απεικιορατικέ συμβάσει. <συμή> Εντάξει, τώρα μην μιλάμε λοιπόν για, εθνικό, για, για το, για, το Ελεκτροπαγεματίε. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε όμω τι ποια είναι η πραγματικότητα. Να δούμε όμω τι. δύο Αμερικανικά Πανεπιστήμια κατέληξαν μετά από πίπιγέρε, μιλάμε η δρότητα στο μέτωπο, στο συμπέρασμα κτλ. Ποια είναι τα δύο πανεπιστήμια. Κανένα. Μια μικρή ομάδα οικονομολόγων που ναι. γνωρίζονταν προφανώς μεταξύ τους, πήραν την πρωτοβουλία δική του. Ναι, δεν δε, δε το γνωρίζω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, Πες λοιπόν, η πρωτοβουλία. Λοιπόν, να να κάνουν μια μελέτη. Ναι. Κανένα πανεπιστήμιο. Κανένα πανεπιστήμιο δεν έκανε οργανωμένη μελέτη Α. για αυτό το ζήτημα. Δεν ήταν υπό την αιγύρα του πανεπιστήμιου. Ήταν δική του δουλειά. Μάλιστα, είναι μια ομάδα οικονομολόγων η οι οι οποία σε κάποια πανεπιστήμια. Η κυρία Λέκτορα είναι, η κυρία ναι. Τσότορου, ξέρω εγώ πώ λέγεται. Καμία, ναι, ναι. Καμία. Ε, προσέ, να πάμε τώρα στη μελέτη αυτή ναι. καθ' αυτή. Ναι. Λοιπόν, η μελέτη κάνει το εξή. Όσοι είναι οικονομολόγοι, και θέλω πάντων ο οικονομολόγη με όχι οικονομολόγη Ναι. Έτσι, λοιπόν. Αυτό που θα ακούσουν θα καταλάβουν αμέσως γιατί την πράγμα μιλάμε. Θα καταλάβουμε και εμείς οι απλοί. Λοιπόν, ναι, ναι, όχι, εγώ πιστεύω, Ωραία. τα είναι απλό. Λοιπόν, προσέξτε τι, τι κάνανε αυτά τα, τα καλόπαιδα. Mm -hmm. Πήγανε σε μια τράπεζα mm -hmm. εμπορική, τράπεζα της Ελλάδας, mm -hmm. αντιπροσωπευτική την ονομάζουν, με ποια κριτήρια αντιπροσωπευτική δεν μα λένε, ο αλαχ έτσι θα δώσει να α, μας την κάνει σε μία την τράπεζα από όλε που έχει η Ελλάδα, δεν είναι. Να ναι, ναι, ναι, ναι. Η έτσι. οποία αποδέχτηκε Μάλιστα. να του δώσει τί. Ναι. τα στοιχεία ναι. πληρωμή των δανείων των ελεύθερων επαγγελματιών οι, ε, ε, πελατών τη. Πόσα δάνεια έχουν πάρει οι ελεύθεροι επαγγελματίε από αυτή την τράπεζα. Πόσο πληρώνουν α, πόσο για πώς... τα δάνεια. Α, πόσο πληρώνουν κάθε χρόνο, λοιπόν. Για Μάλιστα. τα δάνεια. Μάλιστα. Συγκεκριμένα για το 2009 Μάλιστα. γίνεται συγκεκριμένη μελέτη, αλλά νομίζω ότι κάποια άλλα χρόνια δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Τα πήραν λοιπόν από αυτή την τράπεζα, τη μία, ναι. τη μία τράπεζα, ναι. λοιπόν και μετά καράντινα την αναγωγή ναι. στο δηλωθέν εισόδημα των λιθοπραγγερματιών. Είχαν και τα στοιχεία πόσο δηλώνουν εισόδημα αυτοί. Ναι, αυτό, αυτό είναι από τη φορολογία. Μα... Υπάρχει το, ναι, το ναι, η στατιστική ναι. δηλωθένταση εισόδηματο ναι. από το Γενικό Λογιστήριο. Ναι. Λοιπόν, Συνέκριναν αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο. Mm -hmm. Και βγάζουν λοιπόν ότι ο μέσος όρος είναι mm -hmm. οι ναι. Που κάνουν οι ελευθεροπαγγελματίε κάθε χρόνο είναι εκατό του δηλωθέντο εισοδήματο ναι. στην εφορία. Ναι. Ωραία, μέχρι εδώ. Ναι, αυτό το, το εγώ καλά. ξέρω ότι η οι οικονομολόγη του συνάφη θα γελάει τώρα και μόνο από αυτό το πράγμα που έχει ακούσει. Αλλά τέλος πάντων, να το κάνουμε πιο λιανά. Μία απλή ερώτηση. Μπορεί, εγώ που θα γεννιόταν ναι. σε οποιονδήποτε σοβαρό, άνθρωπο ασχολιόταν με τη έρευνα. το ποσοστό πληρωμής αναχρηματοδότησης του χρέους το λένε οι οικονομολόγοι έχει υπολογιστεί δηλαδή είσαι ελευθεροπαγγελματίας που είσαι ξέρω όπως πάρα πολύ λοιπόν και έχεις χρέη στις τράπεζες μα πιστοτικές κάτες, μα στεγαστικά μα ιστορία σου όλα αυτά τα πράγματα και δεν μπορείς να τα πληρώσεις τι πας και κάνεις Αναζητάς νέα δάνεια. Πάω και ξαναδανίζομαι για να μπορέσω να αποπλύνωση αυτά που υπολογίστηκε το ποσοστό αναπλήρωση, πληρωμής των τρεχόντων δανείων από άλλα δάνεια που παίρνουν οι λευθεοπαγηματίες. Ερώτημα. Όχι, Όχι από ό,τι Όχι, ματέα, αυτά που Όχι. πρώτον, γιατί το ποσοστο αναπληρωση πληρωμης των τρεχοντων δανειων απο αλλα δανεια που παιρνουν οι ερωτημα οχι απο οτι φαινεται οχι πρωτον γιατι το στοιχειο αυτο δεν είναι. υπάρχει. Γιατί για αυτό το στοιχείο για να υπάρξει αυτό το στοιχείο θα πρέπει να πάρει στοιχεία όλε τι τράπεζε. Ή τουλάχιστον θα πει πρέπει να πά στην τράπεζα τη Ελλάδα και να πει Ελάτε εδώ, κύριοι, το ότομα ναι. μελετών και ο άλλος άλλο, ναι, ναι. έχετε κάνει αυτό τον υπολογισμό, ανακατηγορία. Θα σου πούνε όχι. Γιατί δεν τον έχουν κάνει. Μάλιστα. Υπάρχει εκτίμηση. Να. Ούτε την εκτίμηση έχουν πάρει υπόψη του. Άρα λοιπόν, όταν βλέπει ότι ελευθεροπαγγελματίε ή μια οποιαδήποτε κατηγορία θα μπορούσε να γίνει παντού αυτό. Να. Γιατί αν το κάναμε και στου μισθού και σταξούχου, πάλι τα ίδια αποτελέσματα θα βγάζαν. Γιατί οι, οι αξιωματικέ παραδοχέ που κάνουν είναι λάθο. Πρόσεξε να λοιπόν τι γίνεται. Όταν βγάζει λοιπόν ότι το 82% του εισοδήματό σου, σαν να είναι πληρωμές είναι δανείων. Δύο τι να συντρέχουν. Μπορεί να συντρέχουν, έτσι. Mm -hmm. Είτε δηλώνει παραμύθι εισόδημα, έχει παραπάνω εισόδηματα και να πληρώνει εξειδίων εισόδημάτων. Σωστά. Σωστό. Βεβαίως. Είτε ναι. πα και δανείζεσαι για να καλύψει το επιπλέον τη πληρωμής του δανείου που, δανεί. που δεν το έχει. Mm -hmm. Υπάρχει βέβαια και η συνεισφορά τη οικογένεια. Ναι, αλλά λέμε. Εντάξει, οι οικογενειακέ Δη... είναι οι δηλώσει. Ναι, ό, θέλω να πω επειδή μου το ξέρει τώρα, υπάρχουν και τα παιδιά που μπορεί να είναι 30-35 ετών και ο παππάζ με τη μαμά το να σύ... προσφέρει. Η, η φορολογική γίνεται... δήλωση τα καλύπτει αυτά. σω αυτοί οι ξένοι οι Αμερικάνοι δεν το γνωρίζουν αυτό, αλλά στην Ελλάδα λειτουργεί ακόμα η οικογένεια. Δηλαδή λειτουργεί αυτό να προστατεύει η οικογένεια τα μάτια. Παρουσιάσα, το παρουσιάσανε στο οικονομικό μιλητήριο. Καλά, εγώ δεν έχω καλή οικονομία για το οικονομικό μιλητήριο. οπότε δεν είχα. Γι' αυτό το παρουσιάσανε στο οικονομικό μιλητήριο και το αποδέχτηκε το οικονομικό μιλητήριο. Ναι, δεν είναι ναι, καμία. τα έκανε μια δε... κάποια αμφισβήτηση. Εδώ διάβασα τη δήλωση του Προέδρου. Είναι τρία πουλάκια κάθονται, πιάσε ένα ταμπούρι, να, λείψει ναι, ένα ναι. γλυφιτζόρι. Εγώ δεν τώρα, είναι θέμα. Δεν είναι κάτι Μήπω το χρηματοδότησε ο Θόδωρο Πάγκαλο επειδή είπε το περίφημο μαζί τα φάγαμε. <laughs> δεν <Για να laughs> δε με ενδιαφέρουν αυτό... δε τα κίνητα. Τα κίνητα κάλυψα θα μπορούσαν να ήταν καριερίστικα. Τώρα... Πουλάω εξυπηρέτηση σε, μια, σε ένα καθεστώ για να έχω καλύτερη καριέρα. Δεν είναι θέμα εκεί. Το θέμα είναι το εξή για να καταλάβουμε. Πώς είναι δυνατόν ένα σοβαρός δημοσιογράφος που κανένας βεβαίω δεν είναι σοβαρός είναι δημοσιογράφος γιατί ειδικά από αυτούς που το παρουσιάζουν mm -hmm. ειδικά από αυτούς γιατί οι ΜΕΝ δέχονται διαταγές και εκτελούν διαταγές οι δε είναι ζωντόβολα εντάξει, συγγνώμη για το αυτό αλλά αυτούς έχω γνωρίσει, με ξέρεις βεβαίως να σου πω κάτι. Κύριε Δημοσιογράφοι, δηλαδή όταν εγώ παίρνω μια έρευνα. Εντάξει, δημοσιογράφο είμαι. Δεν σημαίνει ότι ξέρω τι επιστήμε του κόσμου. Δεν ξέρω οικονομολόγου. Όχι, δεν ξέρω δημοσιογράφοι. ένα τηλέφωνο, ρε Χριστιανίδη. Θα πάρω δύο οικονομ... οικονομολόγου έτσι να μου πούνε. Θα του πει ο άλλο. Πε μου γι' αυτό το θέμα. Πώ και τι. Αυτό Ή, θέλω λοιπόν, να πω. το ενδιαφέρον που, λοιπόν, που, είναι, που. Δεν μπορώ να υιοθετήσω οτιδήποτε παίρνω στα Λείτε χέρια μου. Αλλά αν έχει εντολή όμω από τον εργοδότη. Από αυτού δηλαδή που φοροκλέβουν το κράτο συστηματικά. Και έχουν τα κανάλια όμω να του υπερασπίζονται. Ήδιοκτήτες των Καραλιών και τα Λοιπόν Και παίρνεις το η εντολή Να προβάλλει έτσι χιδαία Αυτή την είδηση Που δεν είναι η είδηση, μάτρου Δύο πανεπιστήμια λέει μετά από την έρευνα Το μόνο επίπονο Αν υπήρξε κάτι επίπονο Σε αυτή την έρευνα Είναι να πάρεις τα στοιχεία από την τράπεζα Αλλά για να στα δώσει η τράπεζα Κάτι ύποπτο συμβαίνει Διότι όπως ξέρετε το συνάθη Mm -hmm. Το να πα σε μια τράπεζα και να ζητήσει στοιχεία, τα στοιχεία αυτά. είναι καλύτερα να πα στη CIA και να του ζητήσει από χαρακτηρισμού γράφων. Πιο εύκολα σου δίνει η CIA παρά τα στοιχεία η τράπεζα. Που σημαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Μάλιστα. Αλλά τέλο πάντων δεν με ενδιαφέρει εμένα το, το περίεργο. Το θέμα είναι αυτό. Λοιπόν, παρουσιάζουν μια έρευνα. Ποια είναι η βάση δεδομένων, γιατί σε μια τράπεζα δεν ξέρουμε πού είναι. Όχι, αυτό οχι αυτο που παρουσιασαν στο οικονομικό μελτήριο okay. και που είδα εγώ okay. είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Πρωτοετή φοιτητή θα του είχε κάνει σκόνη. Αν συγκρούω τα πάνω και του ρωτούσε. Συγγνώμη, κύριοι μου, δεν γνωρίζετε. Εγώ δεν γνωρίζω ελεύθερο αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Όχι αυτή τη στιγμή. Για πολλά χρόνια. Όχι τώρα. Έτσι. Πριν από την κρίση. Για τα στοιχεία αυτά υποτίθεται είναι πριν από την κρίση. Που έχουν υπολογιστεί. Για πολλά χρόνια. Ο καθημερινό του Γολγοθάς είναι πού θα βρει με τεχνολογημένη επιταγή. Να ανταλλάξει με με τεχνολογημένη επιταγή. Αλληλόχρεο με αλληλόχρεο, Δάνειο με δάνειο. πιστωτική κάρτα με, με πιστοτική κάρτα. Δηλαδή γίνεται τρα τρελ, Τώρα βεβαίω είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση για δύο λόγου. Πρώτον, κοπήκαν αυτά, δεν, δεν δίνουν οι τράπεζε, δεν, δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει τζίρο και έχει και ένα κράτο που σε αρμέγει φορολογικά και σε έχει διαλύσει χειρολεκτικά. Έτσι, με τη φοροκλοπή. Ε. Λοιπόν... Και έρχονται αυτέ οι εκθέσει, που ξέρει κάτι Δημήτρη, δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή αυτέ δίνουν λάδι στη φωτιά σε όλο αυτό που συμβαίνει επί δύο χρόνια, όπου ο Έλληνα ε, κατασυγκοφατείται σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Ω ε, τεμπέλη φοροφυγά, ε, ε, τραμπούκο και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί. Και έρχονται εδώ και εμεί την κάνουμε σημαία μα. Και, και να, ε, να, ε, να πω και έξα, κάτι παραπάνω. Και λέμε ότι ναι, είμαστε φοροφυγάδε. Εγώ εμείς είστε, έχω, γράψει, έχω γράψει αναλυτικά και ένα σημείο, όμω θα μπορούσα να το βρει κανεί στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί, γιατί δίνω και ταξί στοιχεία. Στο blog σου, στο dimitri καζάκη.blogspot.com. Λοιπόν, πώ ξέρανε όμω τώρα, τα αντίστοιχα χρόνια που κάνουν αυτή τη μελέτη. Ναι. Έτσι, τη μελέτη μεσαγωγικά έχουμε τα εξή δεδομένα. 193 μεγαλύτερε επιχειρήσει τη χώρα που κάνουν φορολογική δήλωση, που είναι το 0,08% του συνόλου των επιχειρήσεων που κάνουν φορολογική δήλωση. Των νομικών προσώπων δηλαδή που κάνουν φορολογική δήλωση, ναι. δηλώνει, δήλωσε το 2009 8 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά κέρδη. Δηλαδή το 47, το 48% του συνόλου φορολογικού κερδών που δηλώθηκαν. Το 0,08, το 48% των κερδών. 8 δισεκατομμύρια. Το 10, οι 174 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, Μάλιστα. το 0,07% δήλωσαν 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογητέα κέρδη. Ωραία. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος... Πώς γίνεται αυτές οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνουν τις πολιεθνικές, mm -hmm. τις τράπεζες Μάλιστα. και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα. Νομίζω ότι δημο... καταλαβαίνετε Ωραία. Που είναι καταμέγιστο μέγιστο 200 επιχειρήσεις όλες και όλες. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς γίνεται το 2009 να δηλώνουν 8 δισεκατομμύρια φορολογητέα κέρδη και την ίδια χρόνια ναι. να βγαίνουν στο εξωτερικό να εξάγονται στο εξωτερικό 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή κερδών, μερισμάτων και τόκων. Ε, αυτό τώρα υπάρχει μια απόκληση. Έτσι, πάμε παρακάτω. Πώς γίνεται το 2010 να δηλώνουν 7,1 ναι. δισεκατομμύρια ευρώ φορολογητέα κέρδη ναι. και να εξάγουν οι ίδιες εταιρίες 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό με τη μορφή Κερδών, μερισμάτων και τόκων. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει εφορία. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία τη Τραπέζη Ελλάδος Και, Ο, και, και, να, και να δεν τα ανακαλύψει ή κάπου. Όχι, όχι. Και να διευκρινίσω. Σε σκοτεινέ διαδρομέ. είναι αυτό που να πω. Ναι, να διευκρινίσω για να μην με λυπούνται οι ακροάτε. Δεν ήταν επίπονη η προσπάθεια για να τα βρω. Ήταν ιστορία απλά λίγο φίλο να ξεφυλίσουμε για να τα βρούμε. Τουλάχιστον κάποιο που ασχολείται ξέρει πολύ καλά ε, που είναι τα στοιχεία. Οπότε είναι δημοσιευμένα στοιχεία, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, και όπω τόσο εύκολα τα βρήκε εσύ. Βεβαίω. Έχει και το κράτο. Ερώτημα τώρα. Κάτι πολύ απλό. Πώ η νοημοσύνη χρειάζεται ο πρόεδρο του ΣΔΟΕ ή οι διευθυντέ τη ΦΑΕ, δηλαδή των φορολογικών αρχών που κοιτάνε αυτέ τι μεγάλε εταιρείε, να. να δουν αυτά τα στοιχεία και να για κάθε ύστερα Γε... Ε, ναι, αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Άρα έτσι. πάμε σε ελέγχου να δούμε. πόσο δύσκολο είναι ναι. και πόσο δύσκολο είναι, πόσο ανθρώπινο δυναμικό χρειάζεται, πόσο υπολογιστικό σύστημα, πόσο υπολογιστικό όγκο χρειάζεται. Έτσι, για να έχουμε αυτού του 200 ομίλου, να, επιχειρηματικέ ναι, ναι, ναι, επιχειρήσει, ναι, ναι, ναι. σε μόνιμη φορολογική εποπτεία. Μόνιμη. Μα θα σου πει, κάτσε, αν του σε μόνιμη φορολογική εποπτεία, σου λέει εδώ πέρα κάνει ένα καθεστώ ασφικτικό, να φύγω. Μακάρι. Ε, υπάρχει αυτό το σύστημα. Βεβαίω υπάρχει. Ε... Στι ΗΠΑ, παράδειγμα, στις... γι' αυτό οι μεγάλε εταιρείε πάνε και κάνουν offshore στις Μπαχάμε και στα Καϊμάν. Mm. Για να μεταφέρουν εκεί τα βασικά του λογιστήρια. Καταλάβετε yeah. γιατί yeah. υπάρχει, μόνιμη υπάρχει μόνιμη Στις Στι ΗΠΑ υπάρχει μόνιμη εποπτεία στι μεγάλε εταιρείε. Ναι, για τι μεγάλε εταιρείε, ναι, μάλιστα. Αυτό, ναι. μόνιμη. Ναι. Και υποχρεούνται μάλιστα ναι. σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, ειδικά και τη δημιουργία δικητικών συμβουλίων. Τα λένε λοιπόν, mm -hmm. τα οποία θα είναι πρόσωπα τα οποία δεν συνδεόνται με την εταιρεία. Mm -hmm. Όχι, πώ θα τα παρακάμπεται παρακάμψει όλα αυτά δεν είναι εγώ. Αλλά δηλαδή μα το νερό μα ήταν μπαχάμε. Ε, όχι χειρόντα... μα το, το λέει ο, ο Ελτοράντο μα το α, είπε α, ο κύριο Προεδόπου. Πω... Θα το πούμε παρακάτω. Λοιπόν... Ο, οπότε έχει αυτά τα, τα στοιχεία, του τα δίνουν στο πιάτο, είναι πάρα πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να ψάξει τίποτα. Εάν τοποθετούσαν. Έναν επίτροπο σε κάθε λογιστήριο, όπως κάνει για παράδειγμα, για ε, τα τελευταία 20 χρόνια ε, το κάνουν σε 3 καντόνια στη, στη, στη, στη στην ζηλίχια, Ελβετία. Στην ναι. Το κάνουν. Λοιπόν, στι μεγάλες εταιρείες, πολιεθνικές κυρίως, έχουν βάλει μόνιμη επιτροπή. Και σου λέει γιατί. Γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν εύκολα ναι. το μαύρο χρήμα. Αυτό εντοπίζεται. Ναι. Είναι εύκολο και φορολογήσιμο. Απλά αλλάζει η πολιτική βούληση. Σου φορολογώ και τα, εξα... και τα κέρδη που εξάγεις Μάλιστα. Γιατί αυτά δεν είναι από τα κέρδη που φορολογούνται Είναι από τα κέρδη που δεν φορολογούνται Και έχουν δικαίωμα να τα εξάγουν Δηλαδή ε, τα πραγματικά τους κέρδη Δηλαδή είναι 8 δις Συν, συν 13 Συν 13 είναι Και φτάνουμε στα 20, πώς το λένε, 20, συγγνώμη, 21 δισεκατομμύρια, 21 Αν το πάμε 40% Γιατί τόσο φορολογούν τον κακομύρι, Τον επαγγελματία. Έτσι? Ναι, 40%. 40 Άμα το πάμε 40%, πόσο βγάζει? 8, 8 δι. Νόμιμη φορολογητέα ύλη. Οπότε βγάλαμε 8 δι, κάτι παραπάνω από 8 δι, είναι οι, οι περικοπέ σε μισθού. Ναι, όλο το, το κοινωνικό πακέτο Το ζητάει πακέτο που Ναι, ναι, ναι, ναι. Που ψάχνουμε να βγουν τα εισοδήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Δεν κανένα, κανένα από τα τρία κόμματα για το του φορολογητέ. Και αυτό είναι φορολογητέα, γιατί είναι επίσημα ναι. στοιχεία. Δεν είναι κάτι που το κρύβει, οπότε πρέπει να έχει στοχευμένου ελέγχου, να στέλνει επιτροπέ, επιτροπάτα, μηχανισμού, ιστορίε, διοικητικά πράγματα κτλ. Τίποτα. Ναι. Είναι 200 εταιρείε. Τι ελέγχει ανά πάσα στιγμή. Φτερό, τι κάνει φιλοφτερό, ό,τι ώρα θέλει. Λοιπόν, πρόκειται να δει τώρα τι γίνεται. Και αν το κάνει αυτό, λοιπόν, αυτόματα ελέγχει. Υπερκοστολογήσει και υποτιμολογήσει. Α, mm -hmm. οπότε πα και στο θέμα των τιμών. Α, μπράβο. Ελέγχει mm -hmm. τα τιμολόγια του και συγκρίνει. Ελέγχει επίση την κίνηση κεφαλαίου ανάμεσα στι ενδοαερικέ ή ενδοομιλικέ συναλλαγέ. Mm -hmm. Το mm -hmm. μεγάλο πρόβλημα, οποιοδήποτε εφοδιακό. Πασχολείται με φορολογία ανωνύμων εταιριών και τέτοιων εταιριών, θα σου πει αυτό το πράγμα είναι μεγάλο βραχνάς Και τρίτο, η αποφυγή του ΦΠΑ από τι πολυεθνικές μέσω λαθρέα εισαγωγή και εξαγωγή, δηλαδή μέσω πλαστών τιμολογίων, τα οποία γίνονται ενδοδερικά και γλιτώνουν από το ΦΠΑ. Ξέρει πόσο εύκολα αυτά τα πράγματα λύνονται. Πάρα πολύ εύκολα. Και μάλιστα με, μια φορολογική, με ένα φορολογικό μηχανισμό, ναι. στο 1 τρίτο τη απασχόληση που έχει σήμερα. Δεν λέω να του απολύσουμε του υπόλοιπου. <laughs> ναι, εγώ <laughs> να του απολύσουμε <laughs> παραγωγικά, <laughs> θέλω να πω. Αυτό το πράγμα. Και να το, να το λήξουμε. Ναι. Ε, λοιπόν, το ζήτημα αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει, πρώτον, αν θέλει να μελετήσει το ζήτημα τη φοροδιαφυγή, δεν αρκεί να βρει τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι σχετικά εύκολα. Mm -hmm. Έχουν γίνει πολλέ, πολύ πιο αξιολόγε μελέτε. Από αυτέ τι ανοησίε που, που ναι, βγαίνουν ναι, τώρα. Έχουν... Λοιπόν, που ξέρουμε λίγο πολύ. Και αν θες να την πιάσει, είναι πολύ εύκολο. Mm. Ε, θέμα πολιτική βούληση και μηχανισμοί πάντα, υπάρχουν βέβαια. τα πάντα. πάντα. Λοιπόν, αυτό όμω που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει φορολογική, δικαιο... φορολογική ε, ενδυμότητα, δηλαδή με την έννοια της φορολο... ότι το, το να θέλεις να, να πληρώσει φόρου σου, εάν δεν υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. Και φορολογική δικαιοσύνη είναι ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί το φορολογικό μα σύστημα να συμβάλλει mm. στην ανισοκατανομή πλούτου και εισοδήματο. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κύριο Αλαφούζο, ο. ο... Και ο κύριος Πρεδιεντέρης να τις καπουλάρουν από την εφορία και μετά να ζητάνε το ελευθεροπογελματή και τον να τον λιώσουν. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Mm -hmm. Δεν μπορεί να χρωστάνε δισεκατομμύρια οι σε σαν και και δεν ξέρω τι mm -hmm. άλλο, και να παίζουν τι κυβερνήσει και την ίδια ώρα να, σα, να, σε, να συντρίβουν το μικρό μεσά. Εδώ υπάρχει το μικρό μεσά. Θα, θα κάνουμε μια, έτσι, μια, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, αλλά θα γυρίσουμε γιατί θέλω όχι, να όχι, δούμε... Όχι, για να τελειώσω αυτό. Α, γιατί έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Έτσι, θα πάμε παρακάτω. Τα οποία είναι σοκαριστικά. Έχει πολύ mm -hmm. δε περισσότερο ε, ζήτημα σήμερα. Mm -hmm. δεν, μπο, δεν οφείλω να μην πληρώσω φόρου. Γιατί. Για ποιο, Σε ποιο κράτος να πληρώσω φόρου. Στο κράτος των δανειστών. Στο κράτος που με εξοντώνει. Για ποιο λόγο να πληρώσω φόρου, Για την υγεία που τη διαλύσανε. Ό,τι και αυτό υπήρχε. Για το το φάντασμα που δεν υπάρχει για το Για τα σχολεία που τα διαλύουν και αυτά. Για την πανευστημιακή εκπαίδευση που της σε επίπεδο λιβερίας. Εν, αφού πλέον δεν είναι ανταποδοτική αυτή η χώρα, για γιατί του πληρώνουμε για να γυρίζουν πίσω Θα σημάς, απελευθερώσουμε έτσι, τη χώρα. Με... Θα απελευθερώσουμε υπηρεσίες. τη χώρα. Πρώτα θα απελευθερώσουμε τη χώρα. Σήμερα η φορολογική ανυπακοή είναι βασικό δημοκρατικό καθήκον του Έλληνα πολίτη. Όπω ήταν πάντα. Δεν είμαστε σε φεουδαρχία. Ο άρχοντα αποφασίζει και ο υπόδουλο πληρώνει. Έτσι. Αυτό τώρα είναι Όσο μια... και αν το θέλουν οι ορισμένοι. Να το πάμε εκεί το θέμα. Mm. Λοιπόν, είναι δημοκρατικό καθήκον να μην πληρώσεις φόρους. Γιατί αυτοί οι φόροι δεν αφορούν τη χώρα σου. Δεν αφορούν τη δική σου ευημερία. Δεν αφορούν την ανταπόδοση με υπηρεσίες δημόσιας. Αφορούν ένα απόλυτα διεφθαρμένο, ένα από τα πιο διεφθαρμένα στον κόσμο Αισθάνομαι, πολιτικά συστήματα ναι, δημήτρη, ότι... και φυσικά μιλάμε για, για, για τους Δανιστές και τους κατακτές αυτές χώρες. χώρας. Αισθάνομαι ότι δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να το αποφασίσει αυτό. Όχι, αυτό σίγουρα. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε διαστάσει. Και είναι ναι, μαγιά ναι, του ναι, και κάνει. Ναι. αλλά και είναι πρέπει. Το, το, πρέπει. το θέμα είναι να γίνουν περισσότεροι. Ναι, γι' αυτό, και, πρέπει. Πρέπει γίνει, γι αυτό και έχουμε υποσχεθεί την πρωτοβουλία θα έρθει που θα πάρουμε ώστε στιγμή. να. στιγμή, επειδή αυτό να πρέπει κάνουμε. να είναι από παντού εξασφαλισμένο και κλειδωμένο, θα έρθει Αλλά μην σα τρομάζουν το... όταν σα στοχοποιούν. Φοροδιαφεύγει αυτό. Ναι, ποιο το λέει. Ποιο το λέει. Το πιο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που έχουμε στον πλανήτη Επίσημω, Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας Κατατάσσεται το δεύτερο πιο διεφθαρμένο στον πλανήτη Μετά το Μεξικό ναι. Και αυτή Με τα παπαγαλάκια τους Με τους πεντεντέδιδες τους Με, το τζίμε, με τους τζιμε Και όλο yeah. αυτό το συνοθήλευμα Αυτό τον άθλιο τύπο τον είχα πανάθεμαμε. Τι Εντάξει. έχει βγάλει αυτό το κόμμα Λοιπόν ε, η, αυτό είναι από πιτσίρικας με τη, με, με, πώς το λένε, Ο εγκέφαλος στην τσέπη Τα ταυτισμένο με την τσέπη Λοιπόν Και να ερχόνται και να μας λένε Τώρα για τον ελεύθερο επαγγελματία Οι άχρηστοι Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ η αργός η, η έκβαση τους διαφοράς <ΣΠΠΠ> και <ΣΠ> το παρασυντισμό <ΣΠ> <ΣΠ> είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο στοχοποιούμε διάφορε διάφορες ε, τάξεις <ΣΠ> έτσι, <ΣΠ> <επακολουθείς> ναζιστική λογική <τάξη. ΣΠ> αυτό είναι έτσι όπως στη κατοχή στρέφουμε τη μία τάξη να έτσι άλλες, όπως Στην ναζιστική κατοχή αποτελούσε αντίσταση το να μην πληρώσει τις αναγκαστικές καταβολές και, και φόρους του ναζί, του ναζί κατακτητή, διαμέσου των mm -hmm. δοσιλόγων, mm -hmm. που βεβαίω όλοι λέγανε με τις απολογίες ως μετά στη δίκη του δοσιλόγου, δηλαδή είναι διεθνής υποχρέωση. Τα τι να κάνουμε, να μην το επιβάλλουμε. Λοιπόν, έτσι είναι σήμερα, αντίσταση ενάντια του κατακτητή, για να κερδίσουμε τη χώρα μας ξανά, να απελευθερωθεί η χώρα, η μη πληρωμή, η το, η μη το, πληρωμή το φόρο. Των και των φόρων. Ε... Πάρτε μια ανάσα, γιατί όταν θα γυρίσουμε με τα στοιχεία που έχει σήμερα ο Δημήτρης Καζάκης, θα σας χρειαστεί. Λοιπόν, μετά τον αιώνιο Τζον Λένον, επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί σας υποσχέθηκα πρέπει να πάρετε μια ωραία μουσική ανάσα, διότι έχουμε στοιχεία τώρα εδώ που θα σας δημιουργήσουν ένα μικρό πονοκέφαλο, πάντα στο θέμα της φοροδιαφυγής, Μάλλον δεν είναι ακριβώ φοροδιαφυγή εδώ. Εδώ είναι κάτι είναι άλλο. Οφειλές, οφειλές είναι οφειλέ προ το Αφού λοιπόν καταρρίψαμε λίγο ω πολύ αυτή την έρευνα τη σπουδαία που μα ε, ε, έχουν ε, από χθε ε, διαλαλούν τα μέσα ενημέρωση, πολιτική και τα σχετικά για το ότι φταίνει οι ελεύθεροι επαγγελματίε που φοροδιαφεύγουν για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα λοιπόν που έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει χρημά. Βεβαίω. Ε? με βάση τις εκθέσεις του ελεκτρικού συνεδρίου το 2000, 2003 μέχρι 2010 χαρίστηκαν με υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών ναι. δεν είναι αυτά που λέει πας στα δικαστήρια και... γίνονται συμβασμό και τελειώνουμε ναι. όχι μιλάμε για, χα... για χαρισμένα χαρισμένα σοφίλες προς το ελληνικό δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών λοιπόν το σύνολο από το 2003 μέχρι το 2010, που είναι τα διαθέσιμα στοιχεία από το ηλεκτρικό συνέδριο, Μάλιστα. είναι 16,8 δισεκατομμύρια ε, τρέχουσες τιμέ. Εάν τις τιμέ τις ανάγουμε σε 2011, δηλαδή αν αυτές τις είχαμε τι οφειλέ. Mm -hmm. μέχρι αν το τέλος τώρα, το... Ναι. Τις πράξη, του. τι είχαμε Το 2011, εσύ. ναι. ναι, ναι τι είχε εισπράξει το ελληνικό δημόσιο. Ε, θα ε, υπερβαίνουν τα 19 δις. Με ποια λογική γίνεται αυτό, Με το ότι είναι φίλο μου αυτό. Και το σβήνω. Παράδειγμα, το 2003 οι διαγραφίσεις, οι δια, οι διαγραφίσεις ε, οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο που είναι φορολογικά αλλά και μη φορολογικά έσοδα, ναι. λοιπόν έφτασαν και ξεπέρασαν το 1,5 δις. Το 2004 το 1,4 δις. Mm -hmm. Το 2005 έπεσε λίγο, ναι. ήταν 767 εκατομμύρια το 2006 το 1,8 δις. Το 2007 τα 3,5 δις. Εδώ ανεβαίνει. Πολύ ναι, τα πολύ, 2008 εσύ. τα 6 δις. Εδώ. Εδώ. πια... Είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση της ε, χρηματιστριακή μιας χρηματιστηριακής εκείνη την εποχή που ναι. τις δείξανε για τα σταλίες στο χρηματιστήριο, mm -hmm. παρανομίες και τα λοιπά, τις πρόστιμο 5 δις το και το τοχάρισε ο κύριος Αλογοσκούφης. το τοχάρισε ο κύριος Αλογοσκούφης. Λοιπόν. Δηλαδή, δεν πήγε, δεν πήγε η χρηματιστηριακή εταιρεία στη συνέχεια στο δικαστήριο, να έφερε. Όχι, όχι, όχι. το χάρισε ο αλογοσκούφης. Λοιπόν, εδώ μιλάμε δηλαδή, για διαγραφέ οφειλών με απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Δεν είναι αυτό δηλαδή, που λέμε προσφυγή και τα λοιπά. είναι πρόστιμα, α... γιατί κάποια στιγμή έρχεται ο ηλεκτρικός μηχανισμό, κάνει τη δουλειά του, βάζει πρόστιμο στην εταιρεία. Αλλά το θέμα είναι τελικά αν εισπράτεται αυτό το yeah, πρόστιμο. Φαντάσου, τι λίστο οι ήταν εκείνοι που φάγανε το πρόστιμο το 5 δις. Δηλαδή φαντάσου ναι, τι ατασταλία ναι. έτσι; Λοιπόν, αλλά φιλαράκια τώρα όλοι μια παρέα Είμαστε <σφυ> μεταξύ μας Μεταξύ, όπως το λέμε <σφυ> Μιλάμε για πλήρη διαγραφή Δεν έχει έρθει σε ένα διακανονισμό <σφυ> τίποτα. Όχι, όχι, <σφυ> Λοιπόν, το 2009 πέφτει στα 731 εκατομμύρια Τα 732 εκατομμύρια ναι. Και το 2010 Χρονιά κρίσης Ακριβώς. Πιάσαμε περίπου του. το 1 δισεκατομμύριο αλλά δεν Και κατά ξέρουμε... τα άλλα λεφτά υπάρχουν και μέχρι σήμερα τι γίνεται. Δεν το ξέρουμε γιατί. Ε, φαντάζομαι ότι θα βγει τώρα η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Ακόμα χρέη. Εάν ε, πραγματικά δουλεύει το ελεκτικό mm. συνεδρίο, γιατί είναι σε απεργιακέ κινητοποιήσει, Λοιπόν, μιλάμε δεν για δεν 19. Για τα στοιχεία, γιατί δεν τα παίρνουμε και αυτά τα, τα στοιχεία τέλο πάντων να τα κραδένουμε όλη την ημέρα και να λέμε ότι αν είχαμε μαζέψει αυτά τα χρέη. 19,2 δι σε τιμέ 11. 19,2 δι. Ναι. Το επιχείρημα, του λογοσκούφι και του κάθε Υπουργού Οικονομικών Δεν μπορούμε αυτό να το ζητήσουμε γιατί θα κλείσει η επιχείρηση και θα δημιουργήσει ενεργεία Δηλαδή τελικά δεν φορολογούμε Δεν υπάρχει δεν τηρείται η νομοθεσία στις ελληνικές εταιρίες Και όχι μόνο Διότι μας απειλούν συνεχώς είτε ότι θα φύγουν Έτσι Μάλλον αυτό είναι το μόνιμο. Ότι ναι, θα ναι, κλείσουν ναι, και ναι. θα βγουν και θα πάνε αλλού και η θα έχουμε χρησιμοποιώντας ανεργία. Ανεργία που έχουμε και τώρα, 1,5 Χρησιμοποιώντα το ω του εργαζόμενου που απασχολούν, ναι. του χρησιμοποιεί μπροστά όπω πάντα, όπω έχει χιτλερικοί στον πόλεμο βάζανε στα τρένα για να μην ταινάζουν οι παπιζάνοι, οι αντάρτε. Ναι. Βάζανε του ομήρους μπροστά, του δένανε πάνω στα ατμομηχανέ και στα τρένα από την εξωτερική μεριά. Έτσι ακριβώ χρησιμοποιούν αυτοί οι εργοδότε. Εγώ του εισαγωγικά, γιατί δεν, δεν δίνουν δουλειά. Mm -hmm. Εκμεταλλεύονται mm -hmm. τη δουλειά των άλλων. Το να σου δίνουν ένα μεροκάματο και από την άλλη να φοροδιαφεύγουν ή να βάζουν στην τσέπη του πιστομένα ε, χρέη και οφειλέ αντί να τα αποδίδουν στο ελληνικό δημόσιο. Mm -hmm. ε, εννοείται ότι αν κάνουμε την, ε, ε, αυτή την πρόσθεση και την αφαίρεση, θα καταλάβουμε ποιο είναι ωφελημένο. Βεβαίω πίσω από αυτό το πράγμα. Και εγώ επειδή καταλαβαίνω τώρα τα δικά μα τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο του Τσίκακο. Ε, και καλό είναι να τα προβάλλουμε και τα πράγματα για ποιο τη φάνηκε. σα τηλεοράσει και, και, και ιδιαίτερα νέα, και κρίμα γιατί έχουν μπλέξει αυτή η ιστορία. Αλλά τέλο πάντων, επιλογή του mm -hmm. δεν κάνανε βεβαίω οι συναδελφοί σου δημοσιογράφοι αντίστοιχη. Ιστορία όταν βγήκε η έκθεση με την παγκόσμια διακίνηση μαύρου χρήματο που μα έβγαζε κορυφαία χώρα στον κορυφαία κόσμο. Χώρα, ναι. Το περάσαν στα ψηλά. Στα ψηλά πέρασε μια είδηση πάνω από τι Ανάμεσα φαρμακία και κηδείες Παπ, πέρασε έτσι Κανένα αφιέρωμα Και εκεί δεν είναι 11,2 δις Εδώ μιλάμε για 200 δι Το 10 και το 11 μόνο Εγώ υπόσχομαι στου αναγνώστε Να το παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή αναλυτικά Σε μια από τι ακροατές επο... υπά... ναι, επο... ναι, ναι, ναι, ναι. Την έχω αναλυτικά Και πώς Αν... βγαίνουν και πώς μπαίνουν για να δείτε... είναι πολύ μεγάλο θέμα Γιατί βάβαια. έχουμε τέτοιο τραπεζικό σύστημα Αν... Και γιατί έχουμε τέτοια κατάσταση στη χώρα Μιλάμε για 200 δι μόνο το 2010 και το 2.000 Και τίποτα άλλο. Γιατί βγαίνουν κάποιο τελευταίο καιρό και λένε ότι αν κάνουμε τι συναλλαγέ μα με την χρεωστική κάρτα, και όχι με χρήμα, θα λυθεί το θέμα του μαύρου χρήματο. Ναι βεβαίω. απλά θα αρπάζουν από, από αυτούς που έχουν κανονικό χρήμα για να διεκολύνουν δηλαδή, τους όλο άλλους ανθρώπους. Όλο μας το πρόβλημα αυτό είναι και γιατί τότε δεν το κάνουν τόσα χρόνια. Εντάξει, <laughs> δηλαδή, προφανώς. αν είναι να καταπολεμήσουμε το μαύρο χαλό, το είναι πολύ απλό. Όπως ε, έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί σε αυτό το πράγμα έχει άμεση σχέση, ο κύριος ε, πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ε, σε συνέντευξή του Financial Times, που έχω πει ότι όλα τα μαθαίνουμε από τις εφημερίδες του εξωτερικού τελικά πια ε, τελευταίο καιρό. Υπέ ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει το έλ το ράντο για τους επενδυτές. Μην ανήσετε τίποτε... σαμπάνιες μέχρι να μάθετε τι είναι το έλ το ράντο. Ε, ότι για τον κύριο Αθανασόπουλο υπήρξε η Ελλάδα έλ το ράντο αυτό είναι σίγουρο. Ήταν ένας αποτυχημένος για αυτόν, ο οποίος οδήγησε σε χρεοκοπία τη ΔΕΗ, επί του πήγε σε σε αποδόσεις. ένα μονοπόλιο. Πήγε, έτσι, ένα μονοπόλιο. Ένα το πώ το πετυχεί σε αυτό το πράγμα, απίστευτο. πρέπει να γίνει και η στάτη στα σχολεία business school, ας πούμε για αυτό το πράγμα. Πώς ένα αποτυχημένο πήγε τώρα να μα κάνει mm. ελτορά την Ελλάδα. Γιατί είναι αποτυχημένο, γιατί χρέωνε τα τεράστια ποσά στον εαυτό του και στη διοίκησή του, αυτό mm -hmm. που διέριζε ο ίδιο, mm -hmm. το, το, το, το κόστο το λειτουργικό το, το τίναξε στον αέρα, μόνο και μόνο για να παίρνει μόνο πάνω στα πόνο, και τώρα να την Ελλάδα. Να θυμίσω μόνο στου ακροατέ τι και είναι ό, το ο, Ελτοράντο. Επειδή, τι ξέρω, ονειρεύεται ο συγκεκριμένο. Όχι. Τι είναι στην ιστορία το Ελτοράντο. Ναι. <σχεδεύει> <σχεδεύει> <σχεδεύει> και οι συνειρμοί ας τι κάνει ο καθένα του συνειρμού. Λοιπόν, το Ελτοράντο ήταν το όνειρο κάθε κονκισταδόρα. Οι κονκισταδόρε όταν πήγαν α, στην, α, στην, α, στην α, Κεντρική Αμερική ονειρεύονταν <σχεδεύει> και αντιμετώπισαν α πούμε του μεγάλου πολιτισμού των Αστέκων και των νικα ονειρεύονταν θα βρουν μια πόλη από χρυσάφι όπου θα τη λαϊλατίσουν και θα τα οικονομήσουν χοντρά ε, στην προσπάθειά τους να βρουν την περίφημη πόλη του Έλτοράδο όπως την ονομάζανε οι ίδιοι την πόλη του, δηλαδή, του, χρυσού, του, του χρυσού του Χρυσού ε, εξόντωσαν πάνω από 50 εκατομμύρια γηγενή πληθυσμού και δύο μεγάλες αυτοκαιτορίες δύο μεγάλους πολιτισμούς των νίκα και τον Ασδέκων αυτό για να ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ελλάδα. Εάν εξόντουσαν δύο πολιτισμού, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξοντώσουν μια μικρή χώρα και ένα μικρό λαό. Βρήκαν κανένα το χρυσό όμω. Αυτό Ά, λέω. Κατάλαβε. Βρήκαν το χρυσό. Για του Ινδιάνου δεν μα ενδιαφέρει, για τον πληθυσμό τη περιοχή. Εδώ να οφείλω να ρίξω και μία, μία σφίνα εδώ, επειδή με εκνεύρισε χθε μία είδηση την οποία δεν προλάβαμε να τη και δεν άξιζε το κόπο τέλο πάντων. Ε, mm. Φαίνεται ότι ο, το Λαμπρακιστάν. Ο Όμιλος του Λαμπράκη έχει πάρει παραμάγαζο το ΣΥΡΙΖΑ και τον προβάλλει σε κάθε δί... Αυτό... Έφτασε στο σημείο τη χθεσινή εκδήλωση που, που έκανε με, με... πρωτοβουλία το συντονιστικό των πρωτοβάθμιων σωματείων ναι. στο κέντρο της Αθήνας, έναν στα μέτρα, όπου παρεμπιπτόντως... Αλήθεια, είχε, είχε κατέβει και το, και το ΕΠΑΜ. Ναι, ΕΠΑ, ήταν το είχε. μεγαλύτερο μπλοκ από που... Μα... απομάπους μαζικότητας. Λοιπόν... Ναι και αυτό α, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, θα ακολουθήσουν και άλλα κοιμακώσεις πολύ μεγαλύτερες. Τέλος πάντων, ε, το Λαμπραγκιστάν δήλωνε ότι αυτό ήταν πρωτοβουλία του δικτύου συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, ναι, το έχει πάρει παραμάγαζο όπως έχει παγιεί παραμάγα, παραμάγαζο το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό φαίνεται ο κύριος Τραγασάκης, ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Μηλιός ε, καλά τώρα να μην τον δουν τον άνθρωπο ναι, έτρεξαν να πάνε να βρουν το Ράχενμπαχ ε, λοιπόν, αντιπολίτευση είναι ε, πώς έβρε παιδί μου να μην δοθούν ε, με τον αυτό που κυβερνάει τη εδώ, χώρα, μιλάμε, εδώ μιλάμε για την αφρόκρεμα του βοηδίσου Γάλακτος ε, συγγνώμη, της οικονομικής σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βεβαίως έτρεξαν να πούν στον κύριο Ράχενμπαχ ότι σας παρακαλούμε δεν, η πολιτική σας δεν πάει δηλαδή, και ο Ράχενμπαχ. Όπω στεναχωριόταν και τότε όταν τον, ο Λογοθετόπουλο, ο Τσόλακο Γλου και ο Ράλη ε, πήγαιναν στο γερμανό Gauleiter και του λέγανε Μα δεν βλέπετε, πεθαίνει ο ελληνικό λαό. Πώ στεναχωριθήκε, αυτή... αφού εχθέ είδε τον Χατζηδάκη ο Ράιχερμπαχ και αμέσω μετά τη συνάντηση δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένο και ενθουσιασμένο, ικανοποιημένο και ό,τι άλλο θέλει από αυτά που συμβαίνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξη τι τελευταίε 100 ημέρε. Βεβαίω, αλλά εδώ ήταν στεναχωρημένο. Ένα δεν δάκρυ δούμε... μικρό κύλισε στο μάγουλό του και το κομμωδινή μαλλί άλλαξε χρώμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό, το... εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Με ενδιαφέρει ότι κόμμα του Ελληνικού Βουλιο... ε, Κοινοβουλίου, το οποίο θεωρείται αντιμμονιακό, να, μ... mm -hmm. να μην πω τίποτα χειρότερο, λοιπόν, εμφανίζεται και η Ροζουλία Αριστερά, το έχει πει ο αρχηγός του, δεν έχει σημασία, λοιπόν, εμφανίζεται να αναγνωρίζει το ρόλο του Ράιχεν στην Ελλάδα. Δηλαδή σκέψτε. Που... Ούτε στι χειρότερε σελίδα. Εγενώ ότι κάνει ένα ραντεβού με το ράιχενμπάχ; ε, Σαν πολιτική είναι ε, αυτόματα του δηλώνη ότι εγώ αναγνωρίζω το ρόλο σου ευρώ. Και βέβαια. Βέβαια. Πιο πλευρά... δικαίωμα είναι ο κύριο Ράχιμπα εδώ. Πολύ Επειδή το λέει, τον έχει ονομά ο Χατζιδάκης συνεργάτη. Παιδιμόχι, σου λέει και ο, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ο κάθε αντιμνημονιακό κόμμα, αν και δεν μου αρέσει αυτό ο ρόλο σε μένα αντιμνημονιακό, τέλο πάντων, σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση, αυτό ο κύριο είναι εδώ, αποφασίζει για μας, παίρνει διάφορε πρωτοβουλίε, με ποιο δικαίωμα, με πιο δικαίωμα το, το λέω εγώ, και πρέπει να, και πρέπει να, να του εκφράσω τι αντιρρήσει μου πάνω σε αυτά που κάνει. Ο δικηγορικό σύλλογο και άλλη επιστημονική σύλλογη, αλλά ακόμη και, και δικαστική, αρνήθηκαν να σαντήθω μαζί του γιατί δεν έχει θεσμικό ρόλο. Να. Δεν μπορεί να του δίνει εσύ ω αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικό ρόλο στη χώρα όταν θέτει θέμα η ίδια η κοινωνία έτσι, και η επιστημονική τη σύλλογη, αλλά και η ε, μέρο τη δικαιοσύνη. Γιατί κάποιο άλλο μέρο δεν είναι εποχέ για τέτοιες αυρότητε και τέτοιε θα έπρεπε για... να θέσει θέμα. Τι δουλειά έχει αυτό ο κύριο εδώ. Να. Θέμα. Πάρτε την πίσω. Δηλαδή, τι δουλειά έχει ο κύριο Ράχενμπαχα να λέει στον άλλον το, το φλούφλι. Αυτό ε, είναι θέμα. Με, είναι μια, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είμαστε εδώ, απικία. Αν είμαστε απικία και οι κύριοι αυτοί είναι νομοταγεί αντιπολίτε τη απικία, να μα το πούνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επειδή εδώ μιλάμε για δημοκράτε ναι. και δημοκρατία κτλ. Και, και βεβαίω δεν ξέρω αν είναι αριστερή αυτή οι κύριοι, αλλά πάντω δημοκράτε δεν είναι. Ούτε γνωρίζουν τι σημαίνει δημοκρατία λοιπόν, γιατί θεμελιώδης λήθο της δημοκρατίας είναι εθνική ανεξαρτησία ακούστε λοιπόν τι βγήκε και είπε εν μέσω τρομακτικών κοινωνικών διαδηλώσεων ε, στην Στη Πορτογαλία, Πορτογαλία εντυπωσιακέ διαδηλώσει. Ναι. Ετυπωσιακή... πραγματικά είναι η πρώτη φορά που σε μέγεθος ε, παλμό ναι. και σε συνθήματα στόχους δηλαδή, ναι. πολιτικούς στόχους γίνονται τέτοιες διαδηλώσει στην Πορτογαλία από την αρχή της κρίσης και από την αρχή mm -hmm. της επιβολή του μνημονίου. Mm -hmm. Είναι το δικό του κίνημα των πλατιών που εμείς το είχαμε πριν από Πολύ μαζικό, πολύ ενθαρρυντικό και ως προς τους πολιτικούς στόχους, από όσα έχω διαβάσει, είναι εξαιρετικά, προσυδειάζονται σε μεγάλο βαθμό στα προτάγματα που έχει θέσει και που είχε αναδείξει το ΕΠΑΜ και με αλλά και μετά. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Και μαζί τους ποιοι και τους υποστηρίζουν. Η Ένωση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Ένοπλε Δυνάμει τη χώρα. Το συνδικαλιστικό τη όργανο. Ναι, το συνδικαλιστικό τη όργανο. Λοιπόν, οι οποίοι βγάλανε λοιπόν μια ανακοίνωση, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή. Εγώ το έχω διαβάσει και στο πρωτότυπο, αλλά έχει μια σημασία. Το συνδικαλιστικό όργανο. Το οποίο είναι για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των τριών όπλων. Μάλιστα. Και λέει. Ε, κατηγορεί την πορτογαλική κυβέρνηση συνασπισμού ότι καταστρέφει τη χώρα. Έχει μετατρέψει το λαό τη χώρα σε ειδικά χειρίδια για κοινωνικά πειράματα και για νέα μέτρα λιτότητα. Είναι φανερό, λέει στην ανακοίνωση, ναι. ότι οι πολιτικέ που έχουν επιβληθεί από αυτή την κυβέρνηση έχουν αποτύχει. Έχουν επικεντρωθεί στην αποθεμελίωση των εργαζομένων και των κοινωνικών του δικαιωμάτων με το να επιβάλλουν και περισσότερα μέτρα λιτότητα, περισσότερη ενεργεια και περισσότερη ανασφάλεια. Η, η προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι, δεν μένει α, ότι ένοπλες δυνάμεις δεν πρόκειται να μείνουν απραγές στο νέο κύμα που σαρώνει την πορτογαλική κοινωνία. Κύριε Πρωθυπουργέ, αναφερόμενος, στο, αναφερόμενος στον Πάσος Κοήλιο, ναι, ναι. τον Πέντρο Πάσος Κοέλιο, για το καλό της Πορτογαλίας και των Πορτογάλων, κάντε τους τη χάρη, παραιτηθείτε τώρα και φύγετε από τη χώρα. Και καλή όλους τους ένστολους ναι. Εν ενεργεία, ναι, γιατί ναι. είναι η. Α, δεν είναι, είναι, είναι αποστρατή, όχι δεν ναι, είναι αποστρατή, είναι ενεργεία. Καλή ναι. να συμμετάσχουν στι μεγάλε διαδηλώσει των πολιτών που α, γίνονται αυτή τη στιγμή, στι συγκεντρώσει του Σαββάτου δηλαδή και, και άλλε, ναι. γιατί και οι ένστολοι είναι πολίτε. Μήπω να Έχι... τη στείλει αυτή με ένα φάξ και στου δικού ε, συνεχίζει παραπάνω ναι. ε, Οι πορτογαλικές ένοπλες δυνάμεις θα αναγκαστούν να πάρουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους oh. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην Τρόικα και σε κανέναν άλλο να συνεχίσουν Έχουμε νόμιμη εξουσιοδότηση να υπερασπιστούμε το πορτογαλικό σύνταγμα Και δεν μπορούμε ούτε και πρόκειται να εγκαταλείψουμε ένα έθνος με 900 χρόνια ιστορίας Να μαραζώσει επειδή εσεί αποφασίσατε να κάνετε την Πορτογαλία Όμειο των διεθνών οικονομικών κύκλων. Και πολύ χοντρό στο τέλο. Τις... Όλο το προσωπικό των ενόπλο δυνάμει τη χώρα έχει οργιστεί στην υπεράσκηση τη χώρα να περιφροβεί το σύνταγμα και του νόμου δημοκρατία. Και, ε, και ε, δηλώνουν κατηγορηματικά και αποκτήσουν κατηγορηματικά τι πολιτικέ που ακολουθούνται γιατί είναι αντίθετε με αυτά που οι ένολε δυνάμει έχουν ορχιστεί να υπερασπίζονται. Ναι. Ε... Τώρα για να μην, για να μην ε, κάποιοι τρελα, τρελαθούν και νομίζουν ότι είναι χουντικοί που πάνε για... Ότι θα κατέβει ο στρατός στην Πορτογαλία και θα πάρει την εξουσία στα χέρια του. Η ένωση αυτή στο σύμβολο της και το κατσατικό τη. θεωρεί ως απαρχήτηση απαρχή την, την επανάσταση των γαρυφάλων. Μάλιστα. Για όσου δεν γνωρίσουν, επανάσταση των γαρυφάλων ή, ήταν 25 Απριλίου 1974, όπου μετά από τέσσερι ολόκληρους μήνες πολιτικής ανυπακοής του Πορτογαλικού λαού ενάντια στο καθεστώ του Σαλαζάρ, δικτάτορα Σαλαζάρ, τον οποίο τον είχαν αγκαλιάσει όλοι, μην ανησυχείτε, δεν ήταν, ήταν για το λαό του, για του δυτικού ήταν ό,τι καλύτερο, 45 χρόνια η δικτατορία του και λιώσει του Πορτογάλους Λοιπόν, τότε αποφασίζει ο στρατό ένα μεγάλο κομμάτι του. Να. Αποφασίζει ο στρατό ότι δεν μπορεί ο λαό να έχει εξεγερθεί, να μην θέλει αυτό το καθεστώ και να το χτυπάει η αστυνομία. Μάλιστα με νεκρούς και τραυματίες Η πριτοριανοί δηλαδή του Σαραζάρα ναι, ναι, ναι, ναι. και να μην υπερασπίσει τον λαό όταν κλείθηκε να υπερασπίσει τον λαό κατέβηκε στους δρόμους, τον υπερασπίστηκε κατέλαβε την εξουσία α, και, δι... και... Και, τον... και... και έφερε τη δημοκρατία το Σύνταγμα του 1975 mm -hmm. το οποίο αξίζει τον κόπο ότι διαβάσει κανεί, είναι υπόδειγμα δημοκρατικού συντάγματος στις στην, α... στην, α... νεότερες εποχές για την Ευρώπη mm -hmm. αποτελεί υπόδειγμα κάνανε τα λυσακά τους οι, οι πολιμένοι πολιτική της Πορτογαλίας για να ξεχωριστούν αυτό το σύνταγμα που δίνει το δικαίωμα στις Στο ένοπλες στρατιώ. δυνάμεις να υπερασπιστούν το λαό ο, α, και από τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή Μάλιστα. την καταπάτηση εξουσίας σε βάρος του λαού. Γι' αυτό λένε αυτοί αφετηρία, ότι έχουμε δικαίωμα. Με είναι αυτό το ιστορικό γεγονός λοιπόν, έτσι, και έχει αυτή τη βάση. Ακριβώς, για γιατί, γιατί ονομάζεται η επανάσταση, επανάσταση και τώρα, των έκανα. γαρυφάλων. Γιατί επανάστηκε στο γαρυφάλον, γιατί ενώ υπήρχε ε, ε, ε, ένοπλη εμπλοκή, ε, εμπλοκή ναι. του στρατού στην ε, λαϊκή εξεγερση, δεν υπήρχε ούτε ένα θύμα. Είδες Για... όλα είναι πως τα χειρίζεσαι, τέλεια κατάσταση. Ναι, γιατί απλά, ε, πολύ απλά, όταν είδαν μαγάνη, οι πρετοριανοί σχέση. τις ένοπλες δυνάμεις γιατί λοιπόν, δεν κατέβηκαν, και... δεν κατέβηκαν όπως τη δική μας, χαζοχαρούμενα, Να, ναι. κατέβηκαν Όχι, με, σχέδιο, με σχέδιο, τον οπλισμό έχει. που του πλήρωνε ο Πορτογάλος χωρολογούμενος. Προστατεύοντας το λαό που ήταν έξω στο Ρωμαλή είναι εντυπωσιακό Όποιος έχει διαβάσει την, τα ιστορικά δεδομένα της επανάσταση, Είναι ότι προκειμένου να μην γίνουν συγκρούσεις και να μην υπάρξουν έστω και άστοχες ναι. συγκρούσεις Ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με το λαό και υπάρξουν αθωαθήματα Κυκλοφορούσαν στρατιωτικά οχήματα που καλούσαν το λαό να μείνει στα σπίτια του Βεβαίως... Δεν μπορεί να γίνει επανάσταση με το λαό στα σπίτια του. Και ο κατέβαινε ο κόσμο ορειδών oh, κάτω. Και αγκαλιασμένο επάνω στα άρματα μάχης επάνω στα τεθωρακισμένα, αγκαλιά με το στρατό. Α, να το πούμε έτσι, επί yeah. μία ολόκληρη εβδομάδα συγκροτούσαν την επανάσταση. Δυστυχώ η επανάσταση δεν δικαιώθηκε. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στου στρατιώτε. Οφείλεται στου πολιτικού που ήρθαν να φέρουν. Γιατί κάναν το τραγικό λάθο. Yeah. Ποιο? Ναι. Yeah. Yeah. Αυτό που κάνουν συνήθω οι επαναστάσει. <laughs> Εμπιστεύονται του παλιού πολιτικού. Του παλιού πολιτικού του έφεραν πάλι στι. Άμπρα, ε, και πούλησαν. και τη δημοκρατικό κοινωνία. Άρα δεν είναι μόνο ελληνικό συναχνώ. φαινόμενο, παιδιά, αυτό. <laughs> είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα και είναι πολύ ωραίο που θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτή την ιστορική αναφορά. Γιατί είναι και ελπιδοφόρο και είναι πολύ σημαντικό ε, για όλου εμά να μαθαίνουμε και να βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα. Δηλαδή, αυτά έχουν γίνει, μπορούμε να τα κάνουμε και πράξη και σήμερα και αύριο γιατί έχουν ξαναγίνει, φυσικά. Αυτό προπόθεται κάτι όμω, έτσι. Mm. Τι κάνανε οι στρατιωτικοί, Πώ δείξανε ότι είναι δημοκράτε, Δεν το δείξανε παρά μόνα στι εξέγερσει, oh. Όχι. Αν το αποφασίσανε ξαφνικά, εκείνη τη στιγμή του είναι μια. Φτιάξανε το uh, movimento Defensa Armadas το κίνημα δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, μια μια στρατιωτικοπολιτική οργάνωση η οποία βγήκε ανοιχτά mm -hmm. και είπε ότι απέναντι σε αυτό το καθεστώς η μόνη yeah. λύση είναι προσωρινή επαστατική γυβέρνηση συντακτικής συντακτική, εθνοσυνέλευση νέων σύνταγμα. Mm -hmm. Από ό,τι διαβάζω όσο μου επιτρέπουν τα ελάχιστα που ξέρω για την τη γλώσσα του την Πορτογαλική και άλλα από το διεθνή τύπο ξαναεπαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Βλέπει λοιπόν μια επανάληψη πολιτική κίνηση. Της κίνησης. Ήδη ίδια υπάρχει mm. πολιτική κίνηση μέσω στράτευμα ναι. των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, υπάρχουν μεγάλε μονάδε οι οποίε απαγόρευσαν την είσοδο του Υπουργού, των Υπουργών στι ε, ε, καταστάσεις. Mm -hmm. Αυτέ είναι για το λαό. Δεν ανήκουν στην κυβέρνηση των, των Αντζικέλων. Έτσι του είπαν. Μάλιστα. Η οποία δηλώνει αυτό. Επήγει μια νέα προσωρινή κυβέρνηση που θα πηχεί το λαό, νέο σύνταγμα. Ε, μέσα από μια συντακτική εθνοσυνέλευση ξαναεπαναλαμβάνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία τι θα γίνει. Θα το δούμε. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. σω τελικά οι Πορτογάλοι είναι... μα βάλουν τα γυαλιά. Δεν ξέρω. Δεν, α α, α, α ας γίνει. Ξέρετε κάτι. Δεν θέλουμε να διεκδικήσουμε. Όχι, προ Α ξεκινήσει από κάπου έτσι αυτό το διαφορετικό και εμεί α ακολουθήσουμε. Μην είμαστε οι πρωτοπόροι. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Αυτό ίσως αυτή αυτοί, ρε παιδί μου, ίσω τα 900 χρόνια η ιστορία του που επικαλούνται mm -hmm, και στο mm -hmm, στρατιωτικό να βαραίνουν περισσότερο στου ώμου του σύγχρονου Πορτογάλου παρά α, η υπερχιλιάχρονη ιστορία ε, το, ε, λοιπόν, είμαι των Ελλήνων ε, ε, ε, ε, Σου λέω πραγματικά ε, ε, ε, πολύ ε, ε, χαρούμενη ε, που κλείνουμε έτσι την ε, εκπομπή μας σήμερα γιατί είναι μια αισιοδοξη εικόνα Δηλαδή θέλω να κλείνουμε αισιοδοξα αυτό είναι αλήθεια, δε. Αυτό που λέμε Θα ότι είναι δούμε σημαντικό σε, ναι, σε άλλες χώρες. Ναι, βέβαια. Ότι αυτό. γίνονται πολλά πράγματα και σε άλλε χώρε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ε, φτάσαμε στο τέλο όμω. Είναι δύο η ώρα. Mm -hmm. Πρέπει να παραδώσουμε μικρόφωνο σε λίγο στο Χάρι Μπότσαρη. Εκπομπή ΑΕ. Ο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάση ήταν μαζί σα για μία ώρα. Θα είμαστε πάλι αύριο μαζί μία με δύο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε εδώ στον ΑΡΤΕΦΜ 90,6. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.